Ο κυρίακος Μητσοτάκης είναι αστακός. Είναι αστακός. <Το> <Το> Ο κυρίακος Μητσοτάκης είναι αστακός. Δεν ήταν νεροφός. Ξαφνικά έγινε αστακός. Η τώρα Μπακογιάννη δεν είναι μοντάζ. Το είπε έτσι ακριβώ. Θα ακούσουμε στην πορεία πώ το είπε και γιατί το είπε. Αλλά είπε ότι ο αδερφό τη είναι αστακό. Με παχύ το σίγμα δεν μπορώ εγώ να το κάνω γιατί δεν έχουμε τέτοια ανατροφή εμεί. Και μόρφωση το λέμε κανονικά ελληνικά σου. Και τελειώνει εκεί. Η ίδια το τραβάει. Βάζει και ένα χ μέσα και γίνεται ένα παχύ σίγμα. Τα σοκολατάκια έχουν δείξει το δρόμο. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη λοιπόν είναι αστακό. Κρατάμε, κρατάμε την εικόνα και πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε όλοι στου Αστακού. Έχω πάρει ένα στακό, θα τον κόψω στη μέση. Σε περίπτωση που δείτε ότι έχει βρωμιές μέσα, ο στακός της καθαρίζεται. Εδώ πέρα είναι καθαρός και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρει το μαχαίρι και να σπάσετε λίγο α, τη δαγκάνα. Α, Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα βγάλει όλη τη γεύση του μέσα α, στη μακαρονάδα. Εδώ. Α, α, σπάσετε το λίγο. Όπως βλέπετε, το σπάσαμε λίγο εδώ πέρα α, και τώρα να το μαγειρέψουμε. Πέρα. Ο κυριάκος Μητσοτάκης είναι αστακός. Φρέσκο ή κατεψυγμένο, ό,τι σας αρέσει. Αυτός είναι φρέσκος. Α. Τώρα, χαμηλώνω την φωτιά, Α. κλείνω το καπάκι και σιγοβράζω χωρίς δωματούλα, χωρίς τίποτα για 8 λεπτάκια, μέχρι που να γίνει ο αστακός. Ποιο <Κιος> δεν θα ήθελε να πάρει τον Αστακό να τον κοπανάει κάτω, τι δαγκάνε, το υπόλοιπο να τον βάλει και σε μια κατσαρόλα να τον βράσει. Νομίζω πολλοί κόσμοι. Δεν ξέρω πόσοι θα θέλουν να το κάνουν αυτό στο Μητσοτάκι. Στον Αστακό σίγουρα, αλλά επειδή εδώ συμπίπτουν αυτά, σύμφωνα με αυτό που μα είπε το πρωί τώρα Ντόρα Μπακογιάννη, εμεί βάλαμε τον Πετρατζίκη να παρουσιάζει τη σχετική συνταγή. Μήπω θέλει κάποιο να το κάνει, να ξέρει τι ακριβώ θα κάνει σε άλλο παράθυρο. Όχι εκεί που έλεγε η Ντόρα <χει> τον Μητσοτάκη, είναι ο μπάμπη Παπαδημητρίου και μας περιγράφει ποιο είναι το δίλημα των εκλογών. Δεν θα ανακατευτούμε σε αυτή την ιστοδυναμία ή το δίλημα. Ποιο θα είναι το δίλημα, Είναι μισοτάκι η Χάο. Μισοτάκι λένε Ακριβώ. Είναι μισοτάκι η Χάο. Αστακώσει χάο. Αστακώσει είναι το δίλημα. Το μεταφράζουμε εμεί για να γίνει καλύτερο, να το καταλάβει και ο κόσμο. Αφού ο Κυριάκο είναι αστακώ, τον Μπουζούκι είναι αστυνομικό, ο αστυνομικό είναι Μπουζούκι, τι ξέρετε αυτέ τι ισοδυναμίε. Άρα λοιπόν, αστακώσει χάο. Να το πούμε πολύ απλά γιατί είμαι Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε καλοπέρα, έχουμε ευμάρεια. Είναι σαν να τρώμε όλοι. Αστακω ο κύριο Οικονόμου, κυβερνητικό στο press room χτες, για 10 λεπτά στην αρχή πριν ξεκινήσουν οι δημοσιογράφοι. ενώ και εκλογών, βεβαίω, έκανε μια απαγγελία. Είπε τα καλά τη κυβέρνηση. Μόνο καλά. Τι είπε, τα... είπε τα, τα καλά που είναι μοναδικά. Δεν υπάρχει κάτι κακό, δεν υπάρχει ψόγο σε αυτή την κυβέρνηση. Οπότε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο λογικό είναι να βγαίνει και να διαβάζει και να μα θυμίζει σε όλου εμά του αχάριστο πολίτε, τι η κυβέρνηση, αστακώ, είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση ε, και μα είπε. Θα <Τα> μείνουμε προσιλωμένοι στο βασικό ζητούμενο τη πολιτική. αλλά και τη διακυβέρνησης στην εποχή μας. Να διέλθουμε αυλαβώς από τον ωκεανό των κρίσεων και να πετύχουμε μαζί για τον καθένα, Εστακώ. αλλά και για όλους, για την πατρίδα, για το λαό μας και για το έθνος μας. Εστακώ. Δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο με τον νόμο για την προστασία της εργασίας. Κομβική σημασίας απόφαση και δίκτης του σεβασμού μα προ τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη είναι η μέριμνά μα μας για την αύξηση των αποδοχών τους, για την αύξηση του εισοδήματός τους. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει Μισό Έλληνα Έλληνας, όχι ολόκληρος, που να διαφωνεί με τον τρόπο που τα παρουσιάζει ο κύριος οικονόμου. Και την απαρίθμηση αυτή των επιτευγμάτων και τη διάθεση τη κυβέρνηση και το πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται αυτή η κυβέρνηση, τη μόνιμη τη έγνοια που είναι ο εργαζόμενο, ο αδύναμος Τώρα θα ακούσουμε τι ακριβώ δίνει σε όλου αυτού. Κοινωνική και φιλεργατική πολιτική είναι να δημιουργήσει θετικό αποτέλεσμα άμεσα για του ανθρώπου. Να σέβεσαι την αξιοπρέπειά του, να του εξασφαλίζει κουκιά. <Τι> <Τεσπαστελες φέλο> Λει, δει, να σέβεσαι την αξιοπρέπειά τους, να τους εξασφαλίζεις κουκιά. Να σέβεσαι την αξιοπρέπειά τους, να τους εξασφαλίζεις... Κουκιά, είπαμε, κουκιά. Το λέει ο κυβερνητικό εκπρόσωπος για όλους τους εργαζόμενους, τους ανήμπορους, τις ευπαθείς ομάδες, έχει κουκιά. Ένας ακεί, δύο, δεν το είπε, μαγειρεμένα, δεν ξέρω, κάποιους τους πειράζουν κιόλα. Αλλά τα κουκιά είναι δεδομένα, το ακούσαμε διαστώματος κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή είναι η δήλωση της μέρας. Όχι, η δήλωση της μέρας ανήκει στο αντίπαλο, σε εισαγωγικά λέξη, στρατόπεδο, σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης, γενικώ δίνει σε αυτό το παιδί εγώ ελπίζω πολλά. σε αυτόν τον βουλευτή ε, ε, τολμάει, τολμάει και λέει και περιγράφει σε χθες η του συνέντευξη σε εκπομπή που ήταν χθες βράδυ μας λέει πόσο έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο έχει αλλάξει και ο Αλέξης Τσίπρας και πού βασίζει αυτή του την διαπίστωση ποια εικόνα διαλέγει να χρησιμοποιήσει Τα λάθη σαν... μας ναι, ναι. είναι η άλλη πλευρά της εμπειρία μας που, που. Τα λίγα γκρίζα μαλλιά που έχει τώρα ο Τσίπρας Που δεν τα είχε τότε, είναι η πλευρά τη εμπειρία του. Τα λίγα κρίζα μαλλιά που έχει τώρα ο τσίπρα, που δεν τα είχε τότε, είναι η πλευρά τη εμπειρία του. It's <Τομόνα φαμίλια> Η ότι το Σεπτέμβρη που θα γίνουν οι εκλογές και θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα συγκροτήσουμε κυβέρνηση, δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο Τρίφωνα Αμαράς είναι αυτός ο οποίος ενθουσιασμένος μόλις ακούει για τα γρίζα μαλλιά του Αλέξη Τσίπρα, τρέξει μια παραλία. Ε, το θέμα εδώ βεβαίω δεν είναι ο Τρίφρονο Σαμαρά. Είναι το γκριζάρισμα των μαλλιών του Αλέξη Τσίπρα. Το οποίο δείχνει εμπειρία, δείχνει, θα προσθέσω εγώ, γιατί ο Ζαχαριάδη δεν ήθελε να τα πει όλα, οριμότητα. Δείχνει ότι έχει γίνει σοφότερο ο Αλέξης Τσίπρας Κάτι που όλοι το διαπιστώνουμε, αν τον ακούσουμε ακόμη και σήμερα. Νομίζω δεν υπάρχει καμία απολύτω διαφωνία σε αυτό. Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα, είναι εμπειρία. σοφότητα, σοφία στο το πούμε σοφία και ε, ε, σοβαρότητα νομίζω αυτά όλα συμπίπτουν και φαίνεται για ποιον το πιστεύει από τα λίγα μέχρι στιγμή γκρίζα μαλλιά του Αλέξη Τσίπρα εμένα μου ήρθε στο νου το σχετικό ρητό με τα γκρίζα μαλλιά στην κεφαλή γκρίζα μαλλιά στην κεφαλή κακά μαντάτα στη βουλή Τα λίγα γκρίζα μαλλιά που έχει τώρα ο Τσίπρας που δεν τα είχε τότε είναι η πλευρά της εμπειρία του Έλα όμως τώρα που έγιναν της μόδας Τα γκρίζα τα μαλλιά Συκοπέ ζητού να μα αποχτίσουν. Εξίβει τι κάνετε! Μια και έχει φύγει να σαν Καλύτερα να μην δίνεις υπο αν δεν είσαι σε θέση να τα στηρίσει. Είπε ο έμπαιρο και γριζομάει πια. Αλέξη Τσίπρα, για μα όλου γκριζάρισε. Εκείνε τι 17 ώρε δεν ήταν μόνο έρπη. Πρωτοβγήκε και η πρώτη άσπρη τρίχα. Και να τώρα τα αποτελέσματα έχει γκριζάρι, έχει γίνει πιο σοφό βέβαια. Αλλά αυτά πάνε μαζί. Υπάρχει και τραγούδι με γκρίζα μαλλιά. Οτιδήποτε και να γκουγκλάρει κανεί, όποια φράση και να πει, θα βρει ένα σχετικό τραγούδι. Αυτό το πολύ ωραίο που ακούσαμε το τελευταίο του Αλέξη Τσίπρα, ότι αν δεν μπορεί να δώσει υποσχέσει, καλύτερα να μην δίνει. Φαντάζομαι να αποσταστάλλαγμα και. από εμπειρία και σοβαρότητας των κρύζων μαλλιών που μας λέει ο Ζαχαριάδης. Αυτό λοιπόν το είπε σε χθεσινή του συνέντευξη και είπε ο Αλέξης Τσίπρας τη φράση «Αν δεν μπορείς να δώσεις υποσχέσεις, καλύτερα να μην τις δίνεις». Λοιπόν, θυμηθήκαμε μερικές... Καλύτερα να μην δίνεις υποσχέσεις Αν δεν είσαι σε θέση να τις στηρίσεις. Το μνημόνιο, το βράδυ των εκλογών Που ο ΣΥΡΙΖΔΑ θα έρθει πρώτο κόμμα Δεν θα υπάρχει και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά Στις Βρυξέλλες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Όσοι σκέφτονται και είναι πολλοί αυτοί που σκέφτονται Το 2015 ναι, δεν θα πληρώσουν έμφυρα Η άμεση αποκατάσταση επαναφορά Του κατώτατου μισθού Στα 750 ευρώ. Δεν πρέπει να πάμε σε πόδια περικοπές εντάξει εκ νέου. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, λυστιδριασμό πρώτη κατοικία δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Θα κλείσει κάθε συζήτηση για αύξηση του φΠΑ στι νησιωτικέ περιοχές Θα υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Αρκετά λοιπόν με αυτό το παραμύθι των ιδιωτικοποίηση. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο. στα 12.000 ευρώ Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστογένων ως 13η σύνταξη Επί 5 μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα παίρνει σε αυτή τη βουλή νημόνια να ξεβιστούν Δεν σας κάνει με τη χάρη Ναι. Καλύτερα να μην δίνεις υποσχέσεις αν δεν είσαι σε θέση να τις στηρίσεις. Έχει ωριμάσει. Έχει χαλάει τα γκρίζα μαλλιά. Έχει ωριμάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμηθήκαμε εδώ πέντε-έξι υποσχέσεις που είχε δώσει και για μένα... Όλα αυτά για τον μισθό, τα δώρα Χριστουγέννων, εντάξει, ήξερα δεν θα γίνουμε τίποτα. Τ τώρα θα πει κάποιο γιατί τα έλεγε. και αυτό ήξερε δεν μπορεί να γίνουν, δεν θα το επέτρεπε η Ευρώπη, γιατί ανήκουμε στην Ευρώπη, δεν αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Υπερεθνικοί οργανισμοί, πόσο μάλλον σε μια χώρα που χρωστούσε κάτι δισεκατομμύρια και χρωστάει κάτι δισεκατομμύρια. Διακοσμητικοί είναι όλοι αυτοί, του πληρώνουμε στο μαξί μου. πάλι είναι και αυτοί, συνάδελφοι όπω όλοι μα, η πιο ωραία υπόσχε Ήρθε ο Τσίπρας, έλεγε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση δεν θα δοθούν τα 14 αεροδρόμια. Γίναν κυβέρνηση και δώσαν τα 14 αεροδρόμια. Κανονικά με την ίδια σύμβαση, κάτι αλλαγέ γίνανε, που είχαν δώσει οι προηγούμενοι. Όχι τα 12 ή τα 5 αεροδρόμια, τα 14. Γιατί θα μπορούσε να άλλαζε και θα έλεγε τα 5 δίνω, τα άλλα δεν θα τα δώσω για του χύψει λόγου αυτού που θα μπορούσαν να επικαλυστείτε. Τίποτα με αυτά. Όπω το είχε κάνει ο Σαμάρα, το έκανε ακριβώ και ο τσίκρα. Είχαν μεσολαβήσει τα ενδιάμεσα κάτι οι και δηλώσεις και του Πολάκη και του Τσίπρα και όλων των υπολείπων ότι με τίποτα δεν θα δοθούν τα 14 αεροδρόμια. Δόθηκαν και αυτά. Και δόθηκαν και όλα τα άλλα που ήθελε, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Τρόικα και η. Γερμανικές και Γαλλικές τράπεζες και οι Βρυξέλες. Έτσι υπορευτήκαμε να γυρίσουμε σε αυτή την κυβέρνηση στην Τωρινή που είναι η καλύτερη κυβέρνηση όπως όλοι γνωρίζουμε και μοιράζει αφιδός αυτά που μας λέει ο κύριος οικονόμου. Η κυβέρνησή μας μετέτρεψε το, γαρμό, το καρπό των οικονομικών της πολιτικών σε κοινωνικό κεκτημένο, ειδικότερα στους ανέργους. Δόθηκαν κουκιά. Αποδείξαμε ότι έχουμε σχέδιο, τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, έχουμε κοινωνική ευαισθησία και διεθνή επιρροή για να τα καταφέρουμε. Και αυτό ακριβώ εννοούμε όταν λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό, θα μείνουμε προσιλωμένοι στο βασικό ζητούμενο τη πολιτική αλλά και τη διακυβέρνηση στην εποχή μα. Τον τραμπισμό αλαγκρέκα. Είναι αλαγκρέκα, το δεχόμαστε, γιατί είναι δικό μα τραμπισμό. Πολύ σωστά, πολύ ωραία τα λέει. Πάλι τα κουκιά προ όλε τι κατηγορίε, εδώ αναλυτικά το σπάμε. Για να ξέρετε τι ακριβώς θα πάρετε. Η κυρία Κεραμέως είναι με COVID πάλι, δεύτερη φορά. Επέραστικά δεν το συζητάμε. Άλλωστε αυτό το κύμα κάνει κάτι τρίμερα 39, μετά σε αφήνει ελεύθερο ή σου έχει αφήσει διάφορα. Ε, κυκλοφορεί μια φωτογραφία. Πριν μάθουμε ότι η κυρία Κεραμέως είναι θετική στο COVID, είναι μια φωτογραφία με τον Άλλη Σκούπερ. Έχει βγάλει ίδια μια φωτογραφία και όλοι κλαίνε από τώρα τον Άλλη Σκούπερ, δεν θέλει και πολύ. Ε, θα το δούμε, θα κάνει και αυτό φαντάζομαι ένα τεστ γιατί είναι αγκαλιά στη φωτογραφία μαζί και με άλλου, με τον Σάκη Ρουβά. Αλλά κυρίω με τον Άλλη Κούπερ, αυτή η φωτογραφία είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Αν τη δείτε, είναι σκιαχτική έτσι κι αλλιώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι καλά όλοι, να ζήσουν η ανθρωπότητα, η παγκόσμια ειρήνη και το περιβάλλον και τα παιδάκια στην Αφρική. Σε επίπεδο ευχών όλα αυτά. Η κυρία Κεραμέο έδωσε μια συνέντευξη στην Αθηνά Ιδανέγκα και είπε προχτέ. Χόμπι έχετε, ναι, έχω.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 Θα κάνατε μια έκθεση. Ναι, θα έκανα. Με μεγάλη χαρά. Ναι. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Εδώ ακούσαμε την κυρία Κεραμέο πέρα από το ότι θέλει να κάνει μια έκθεση. Και περιμένουμε όλη μα αγωνία να δούμε τα έργα τη. Ότι πώ ξεκίνησε με γάμου φίλων και βαρτίστια. <laughs> Πήγαινε στου γάμου. Πρωτότυπο θέλω να πω. Και διάλεγε. Είχε ρεθίσματα. Είχε μέσα τις πράγματα να βγάλει. Και τα έβγαζε μέσα από την φωτογραφία. Αυτά τα λέω που με Όμω αυτό που είπε ότι κάνει η έκθεση ή θέλει να κάνει η έκθεση γίνεται πραγματικότητα.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 Κρότου λάμψη στη μάπα Φωτογραφία ποτρέτου Κρούσματα σε στριμοχτά θρανία Αρεφωτογράφηση. Αναπληρωτές με αιματιοδοξία Φωτογραφία στη φύση Η Deutsche Bank που αγάπησα και πίστεψα Φωτογραφία τοπίου με εφέλαιογραφίας Επίσης θα εκτεθούν και οι πίνακες Καντήλα με ζήπο Λάδι σε καμβά Και νεοκόρη καραβοκύρη μελάνη σε χαρτί Και νεοκόρη καραβοκύρη Νεοκόρι καραβοκύρι, νεοκόρη καραβοκύρι Και ομορφικό πελιά. Κορμί και παρισένιο, λιγά σ' άλλη γαριά. Κορμί και παρισένιο, λιγά σ' άλλη γαριά. Νίκη και Η φωτογραφία στη ζωή μου. Ξέφυγε λίγο κοστάλα. Λογικό είναι. Τον πήρε λίγο το κύμα και τον πήρε και η τέχνη. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στην πρώτη ατομική έκθεση φωτογραφίας της παγκοσμίου φήμης φωτογράφου, ε, κυρίας Νίκης Κεραμέος. Να ακούσουμε το πώς η Ντόρα Μπακογιάννη χρησιμοποίησε και έκανε την παρομοίωση, και την ευχαριστούμε και εμείς φαντάζομαι και εσείς, αυτό με τον Αστακό και τον αδερφό τη Πρωθυπουργό. Εάν οι Τούρκοι θέσουν το οτιδήποτε αφορά, ο κυρία Μητσοτάκη. Είναι αστακός από πλευράς οπλοστασίου. Όχι η χώρα είναι αστακός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αστακός, δηλαδή αν γίνει κάτι που να μην γίνει θα στείλουμε τον Κυριάκο, θα τον δουν εκεί, θα τρομάξουν γιατί είναι αστακός. Το τραγούδι που ακούμε είναι φρέσκο κουβανέζικο τραγούδι, φετινό καλοκαιρινό με τίτλο Καλοκαίρι με όλου. Αυτό διαλέξαμε να υπογραμμίσει μουσικό τα ηχητικά αυτά που ακούμε σήμερα που είναι κουκιά, «Αστακός» και η κεραμένα φωτογράφο και όλα τα υπόλοιπα, εδώ είναι ελληνεία, βεβαίω όπω κάθε μέρα, από τα παραπολιτικά είναι 90,1, 21, 80, 80, τηλέφωνο επικοινωνία. σας περιμένει. Μαγειρεύει έναν στακό, πάντα, σύμφωνα με τη συνταγή. Του Άκη Πετρατζίκη, μπορεί όμω να διακόψει λίγο το μαγείρεμα για να ασχοληθεί με εσά μπορεί με το τηλέφωνο στον νόμο. Έτσι, όπω γέρνουμε όλοι, όταν έχουμε το ασύρματο και μαγειρεύουμε ταυτόχρονα, να δίνει τι σωστέ απαντήσει ή, εν περιπτώσει, να, να, να κλάψετε στον νόμο του. Radio είναι το μέλη του σταθμού. Αυτή την ώρα το βλέπω εγώ εδώ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά μας βρίσκεται και στο YouTube το official το περίφημο Ελληνοφρένια. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού. Κολλάνε και οι πρώτες διευθμίσεις. Ναι. Όχι. Να είστε καλά ρε παιδιά. Ναι τι όχι. Αξι. Να. No. Ε, καλά, ε, επειδή είπε εσύ, είναι ένα από και εγώ ένα όχι. Αντιδραστικούλη, μ' αρέσει. Ε, τι να πω, δεν ξέρω, από τόσα χρόνια σ' ακούω, Μου αρέσει πολύ, πολύ, Μου αρέσει. Με κάνει να μην νιώθω ανώμαλο, δεν ξέρω. Ε, με κάνει ένα φυσιολογικό πράγμα. Μου αρέσει αυτό που ένιωθω ανώμαλο μέχρι ψε. Ναι, ε, άμα σ' ακούω, έρχομαι στα ίδια μου, δεν μπορώ να πω. Α. Να πω και καμιά μαλακία. Ναι, αμέ, γιατί αυτό τι ήταν. ναι, πε και μια μαλακία. Άντε έτσι η αλλαγή. Καλά, δεν είναι τόσο μαλακία γιατί προσέξτε να πω. <laughs> μπορεί να πάρει κανένα 15ο περισσότερο, να πούμε, Να μα τα φέρει κάπως τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Αμά να ετοιμαζόμαστε για συνθήκε όριμε, μου. Ε, δεν ξέρω γιατί πλέον, δηλαδή πώ η μαλαϊκή. Να πω και μια άλλη: προδοσία δεξιά και αντιλαϊκά η αριστερά τα κάνει. Άντε, κουκουέ να τελειώνουμε. Κουκουέγα <γαμονι>, μοτομονή τη αδερφή του, κολλήγηκε η Βασίλη. Κουκουέγα <γαμονι>, ο <μουνι>, τη <μουνι, tis> αδερφή του. <tux> Εντάξει, να είσαι, πώ το λέω, Όχι, ανάποδα πάλι. Πότε θα, μας κάνετε παρέα, πότε θα πάτε 2 κομπέδια, μέχρι 8 Ιουλίου. Α, ωραία. Πώ το λένε ο Θήμιο, γιατί βάζει συνέχεια τον άδονη. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάνε υπέρ των αμβλώσεων, αλλά έχουν ήδη γεννηθεί. <laughs> <laughs> <laughs> δηλαδή κάποιο δεν έκανε άμβλωση σε αυτού. Τον έχει καψούρα, ξέρω εγώ. Θέλει να του φάει τη θέση, δεν ξέρω. Λε. Πολλά σκέφτομαι. Τον δίνετε το το τελικά και τίποτα, θα διευκρίνησταν. Του άδονη, θα διευκρίνησταν. Αν του δίνετε και εσεί κάτι, εκεί που τον βάζει συνέχεια ο Θήμιο. Εμά είναι διευκρίνησταν να του δώσουμε. Α, καλά. Το άλλα, τα διευκρίνησταν. Αυτά παραμένουν αδιευκρίνηστα και θα παραμείνουν διευκρίνησα και για όλη την προεκλογική περίοδο. Μην ανησυχείς. 300.000 ευρώ αδιευκρίνηστα ποσά. Μα αδιευκρίνηστα θα βγει ο άδωνη. Όχι ρε Καλαμούκι θα βάλουμε το παφίλι να λέει Πάρτα μοριάρωση ή να τα χώνει στο σκάι τον πορτοσάλτε να πούμε. Έλεος δηλαδή να το επίπεδο τελείω κάτω να πάλε λίγο να ακούσει ο κόσμος παφίλι. Μην είσαι ο εξογίνο που την άλλαξε. Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί ο οποίο τον βρήκε και του ζήτησε να συμγορίσει στην αλλαγία φίλου επειδή ανέβηκε στον ημικό και του τόπε ένα εξογίνο. Έκοψε τζονί. Γεια Γελάτε, γελάτε, το βρίσκεται αστείο. Γυρίζω από το μπάνιο εχθέ, στο ύψο της Φαγίου Στεφάνου. 8 η ώρα το βράδυ. Δεξιά είναι ένα τέσλα με ανοιχτά παράθυρα και πάει με 80 χιλιόμετρα στη δεξιά λωρίδα. Και ανοίγω το παράθυρο και τι του λέω. Με τον καρνάγκουλα το ταξί που κάνει 1000 χιλιόμετρα για πλάκα. Εσύ. Τι? τι του λέω, Αποστόλη μου. Το σπίτι θα φτάσει. Του λέω, Έχει τα σπρώξει με. Έλα, γεια Έλα, τι γίνεται. Χρόνια σ' ακούω, αλλά δεν σ' έχω πάρει ποτέ. Κότα. Συνήθω περπατάω τις ακούω το απόγευμα, ξέρεις. Το καυστικό σου χιούμορ βοηθάει πολύ στο κάψιμο των θερμίδων. Απλά πρόσεχε μην γίνεις στο τραγούδι που περπατούσε αφηρημένο και δεν είδε το φανάρι. Περπατούσε αφηρημένος και δεν είδα το φανάρι. Κύριε μόνο τρομαγμένος, ένα χόντα να φρενάρει. Αυτό πρόσεχε. Είδα μόνο τρομαγμένος, ένα χόντα να φρενάρει. Έτσι, περπατά στην παραλλήνα τη Θεσσαλονίκη. Δεν είδα και προχέθε που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, είσαι πολύ καλό. Αφού μιλάμε έκανε και τον ουρανό να κλάψη. Ρε. Κοντέψαμε να φύγουμε με τη βροχή, αλλά εντάξει είσαι ωραίο και μα κράτη. Μα είναι δυνατόν. Ή, θα μα φτιάξει η βροχή. Είναι τη κάτι την ωραία έρευνα που την τη πήραξε όμω και θα σε μελέω. Τινείται ότι είναι στην σκηνιά. Πιά τη δικιά σου. Για τα, τα καλλιτικά, ναι, που τη ρώτησε κάτι για το Instagram και τα καλλιτικά. Μα, συγνώμη, που μου και... τώρα δεν παίρνει καλλιτικά από το Instagram. Τι είναι τώρα, τελευταία είναι, συγνώμη. Εντάξει, είμαστε και λίγο μεγαλύτερη. Καλύτερη. δεν το παίζουμε στα δάχτυλα το Instagram εμείς, ξέρεις τώρα. Ήσουν ωραίο πάντως, μπράβο σου, σε χαίρομαι, σε ακούω χρόνια και θα συνεχίσω να σε ακούω γιατί μου αρέσει θα Μαλλιά που έχει τώρα ο Τσίπρα, που δεν τα είχε τότε, είναι η πλευρά τη εμπειρία του. Τσαμαίσι! Φαντάστηκε! Μου! να τον εκλέξουμε και τον στείλαμε να διαπραγματευτεί με μαύρα μαλλιά. Θα έπρεπε να περιμένουμε να γκριζάρουν τα μαλλιά που θα είχε, θα σήμαινε αυτό, ότι θα είχε εμπειρία και θα του την είχαμε φέρει των Ευρωπαίων και δεν θα είχαμε και τρίτο μνημόνιο. Βλακίε του ελληνικού λαού. Αυτέ οι βιασίνε μα έχουν φάει. Ευτυχώ, δεν ξέρω, τα μαλλιά του Μητσοτάκη νομίζω έχουν αρχίσει να γκριζάρουν ήδη. Κυριάκου Μητσοτάκη οπότε δείχνει και αυτό σοβαρότητα, εγκυρότητα και κυρίως εμπειρία Ανήκουμε τελικά όλοι στην ίδια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια Είναι μια ένωση που δεν είναι μόνο οικονομική και πολιτική Είναι μια ένωση αξιών <ΛΣ2> Με μια πλούσια ευρωπαϊκή κληρονομιά και με ένα δυναμικό μέλλον Στην Ενωμένη Ευρώπη ανήκουμε όλοι μας Στο πιο φιλόδοξο, υπερεθνικό δημοκρατικό εγχείρημα της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας Να κρατήσουμε τις λέξεις δημοκρατικό εγχείρημα στην παγκόσμια ιστορία και αξίες Ευρώπη των αξιών και να κοιτάμε την εικόνα στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου σε αυτό το στρατόπεδο εκεί που έγινε σφαγή κανονική από τους αστυνομικούς, τους αστυνομικούς και τους Μαροκινού που 30. Ένα, 37, οι αριθμοί αλλάζουν. Νεκροί σίγουρα και τραυματίες, είναι πολύ παραπάνω. Και σας περιέγραψα χθε, και αν τα δείτε και σήμερα, είναι όλοι πεσμένοι κάτω, νεκροί και ζωντανοί. Ανάμεικτοι, ένα σωρό ανθρώπων. Κάποιοι κουνάνε με την έννοια ζωντανή, ότι μπορούν να κουνήσουν πόδι χέρι, αλλά πάνω από πάνω στην αστυνομικοί και του χτυπάνε με τα γκλοπ. Οι Ισπανοί αστυνομικοί. Αυτέ τι αξίε, αυτό είναι το δημοκρατικό εγχείρημα, και αυτέ τι αξίε έχει αυτή. η Ευρώπη από μια ομιλία εδώ, του κυριακού Μητσοτάκη για τα προγράμματα Εράσμους είναι και ο yeah. ίδιος τις μέρες που κάνει έτσι γίνεται ένας δώρο στα social media στο Twitter κυρίως είναι ότι ο Κορκονέας φέθηκε ελεύθερος με απόφαση του εφετίου Λαμίας ο Κορκονέας είναι ο δολοφόνος ο εκτελεστής του Αλέξη Γρηγορόπουλου ο ένας εκ των δύο αστυνομικών που ήταν εκείνο το βράδυ εκεί αναγνώρισε ελαφρυντικά το μεικτό όρκο το εφετίο της Λαμίας των επαμεινώντας Κορκονέα ποια ήταν τα ελαφρυντικά ο πρώτερος σύνομος βίος ναι όντω, δεν είχε σκοτώσει άλλον άοπλο 15χρονο πριν ο Κορκονέας Επίση αυτό αυτό έχει μια αξία στους απλούς πολίτες νομίζω γιατί εφόσον είσαι αστυνομικός εννοείται ότι έχεις πρώτερο σύνομο βίο ε, εδώ κάτι άλλο ψάχνει και θα έπρεπε το δικαστήριο να εξετάσει ότι αν και αστυνομικός με σύνομο βίο πρώτερο σκότωσε έναν άοπλο 15 χρόνο 15 χρόνο παιδί ούτε καν έφηβος, παιδί ε, υπό, αυτή, υπό αυτό το πρίσμα θα έπρεπε να εξεταστεί και η τωρινή απόφαση είχε ξαναβγεί πάλι ο Κορκονέας αλλά πάλι το εφετίο τον οδήγησε μέσα έχει κάνει 11 χρόνια φυλακή και σήμερα όπως φαίνεται με αυτή την απόφαση από σήμερα θα είναι ξανά Ελεύθερος, 25 Ιουνίου προχτές αν ζούσε ο Γρηγορόπλος θα έχει γενέθλια έχει γεννηθεί, 25... έχει γεννηθεί 25 Ιουνίου του 1993 Όμως η ελληνική δικαιοσύνη για άλλη μια φορά με μια απόφαση πρόκληση μια απόφαση που δημιουργεί αμηχανία ή στεριώνει τις απόψει μας για την ίδια την ελληνική δικαιοσύνη και πως λειτουργεί αποφάσισε αυτό που μόλις σας είπα και που από το πρωί κάνει το γύρο των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου Ο κύριος Θεοδωρικάκος, για εντελώς άσχετο θέμα, να ξαναγυρίσουμε στα κυβερνητικά, ο κύριος Θεοδωρικάκος κάνει την ίδια παρομοίωση που κάνουν όλοι. Η νέα δημοκρατία έχει το ιστορικό χρέος να ενώνει τους Έλληνες. Είμαστε τρία χρόνια μετά την μεγάλη εκλογική νίκη του 2019. Τρία χρόνια στα οποία... Συνέβηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του συνολικά κρατήσαμε με σταθερό χέρι το τιμόνι τη πατρίδα στη σωστή πορεία. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμο όμω ήταν ατέσω. Και εκεί που πήγαινα, εντελώ ξαφνικά τσου ξεφυτρώνει μπροστά μια ελιά. Η ελιά βρε και είχε ξεφυτρώσει πέρα πριν από 40 χρόνια. Κρατήσαμε με σταθερό χέρι το τιμόνι τη πατρίδα στη σωστή πορεία. Κάθε, δηλαδή, ο λογογράφο του ή ο ίδιο, για όλου του πολιτικού ισχύει αυτό και λένε θα γράψω λόγο να εκφωνήσω τον κόσμο από κάτω. Και χρησιμοποιούν πάντα το τιμόνι που το κράτησε σταθερά ο ηγέτη και το κόμμα, το τρένο που είναι πάνω στι ράγε, το καράβι στι φουρτούνε, τα ίδια και τα ίδια. Ούτε καν του νοιάζει ή να ασχοληθούν να γράψουν κάτι πιο πρωτότυπο, να δώσουν ένα προσωπικό χαρακτήρα σε αυτό που θα πούν, όχι. Το κλεισέ νούμερο 32 Θα παίξει στο κοινό, θα το ακούσει το κοινό, θα καταλάβει θέλει να πει ο ποιητής, πολιτικός, θα χειροκροτήσει και θα φύγουν όλοι οι ικανοποιημένοι λαός τώρα, ποιητικό και αυτός μέρος δεύτερον. Τώρα, ανθρώπινα μιλώντα, αυτή η κεραμαίω που είναι την ψυχοπόνεσα και η μενούλα, φαντάσου μία φορά στη ζωή τη, μία. Μία. Να χρειαστεί να μετρήσει τα λεφτά τη, ρε ρε μπόστε μου. Η κεραμαίω. Π... Ούτε ναι. στον εχθρό τη, για κατάρα. Ευτυχώ που με φτωχοί, Άγιο είχαμε. Μαζεύονται αυτοί είναι. ο βαρβιτσιόντη και ο Μητσοτάκη και τραγουδάνε στην τραπετσόνα, πια δεν έχουν ζωή. Πάρ το στεφάνι μα, πάρ το γεράνι μα. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Επίση, αυτή η κομψή δεν μιλήσει στην καρδιά σου το δράμα τη πρέπει συνέχεια να παντάει στι τράπεζε γιατί την ενοχλούν για τα δάνεια που έχει. Ωραία, μου, δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή. Πού να πάμε να πέσουν Η κομψή, ποια είναι. Η κομψή, η κομψοτάτη, η Όχι, Αυτή είναι η υπέρκομψη, δεν είναι η κομψη Ποια κομψή. Τα βλέμματα στράφηκαν στη μαρέβα μισοτάκι που σε ένδειξε τιμή προς τον Κινέζο πρόεδρο. Επέλεξε να φορέσει ένα πράσινο χειροποίητο του Αχ, Αυτή η Αυτό ο βαρβιτσιώτη τα κλειδιά τα έχει όλε ένα μπρελόκ. Ναι, γύρω γύρω. Εντό και πώς... αν έχει ένα κλειδί, πα παρτού για όλα, τε μην κουράζει. Αντί να δει ο έξυπνο και τον έκαγε βλάκα. Και θα σα έλεγα ότι έχει και μια σοσιαλιστική έμπνευση ο έμφυ από πίσω του. Επίση, λέμε για το μιλτιάδι που έχει εντάξει 122 ακίνητα. Οκ, okay, λέμε, αλλά σκέψε ότι μπορεί να είναι τρύπε. Δηλαδή, καρσονιέρε, μικρά. Α μικρά. Το ξέρει. Μάτ... Ο άλλο έχει να σπειρίσει στα χανιά μα, έχει ζαλίσει με 500 τουαλέτε μέσα. Είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο, παραπάνω παρα, πόρο. 500, 500, 500 Ο Μίλκος τι έχει Μπορεί να έχει ένα με κοινό χρυστη τουαλέτα Πέντε διαμερίσματα στον ίδιο όροφο Με μια τουαλέτα στη μέση Ας το αυτό Α, ah, δεν το έχω. Sorry, ε. ε, ε, ε βιάζεται ε, για ε, να κρίνετε όμω. Όχι, όχι. Θα, εντάξει, εγώ κρίνω και θα του ζητήσω. Ένα θα πω δηλαδή. και θα καταλήξω. Haters gonna hate. Τι είναι αυτό δηλαδή? Θα κάνω μετάφραση <χει> και για του Ιριζαίου, λογικό που δεν το πιασε. Οι <χει> μισητέ <χει> πρόκειται να μισήσουν. <χει> α, τι λες. Το <χει> έκανα Google το Translate, τσίπρα <χει> αγγλικά, αλλά εντάξει. Δεν μιλάμε ρε την αγγλική, μιλάμε όμω άπτεστα τα ελληνικά ή Ναι, <χει> ναι, <χει> αυτό ναι. <χει> Ήθελα να σου το πω κι εγώ. Γι' αυτό θεωρώ ότι το ορθόν θα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 Μερίδιο θανάτου από πατέρα σε ανάπηρο άτομο που υπάρχει, θα του δώσουμε 360 ευρώ και τι συμβαίνει στι βαριέ αναπηρίε του ΟΠΕΚΑ που είναι δεν ξέρω και πόσοι χιλιάδε άνθρωποι, με 313 ευρώ, κόβεται όταν ό,τι παίρνει παραπέμπτο, παραδίπλα, το περνάει και για ένα ευρώ. Η σύνταξη, το μερίδιο τη σύνταξη κόβεται, σου δίνω 360, η πλουσιά είναι ότι δεν θα δίνω αμέσω, θα δίνω λίγο, λίγο, λίγο, λίγο. Δηλαδή η δικά μου η υπερί...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 Και επειδή ο λόγος εδώ για επιδόματα, ο κύριος οικονόμου στο παραλήρημα το Φιλοκυβερνητικού μας θύμισε, επειδή έρχονται και εκλογέ το ύψος του ποσού των επιδομάτων. Σημαντική δουλειά έχει γίνει στο σκέλος της κοινωνικής προστασίας. Εξασφαλίσαμε και παρήχαμε 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο το 2021 για επιδόματα, για επιδόματα, για επιδόματα Αυτή η μιζέρια δεν αλλάζει με επιδόματα της τελευταία στιγμή, δεν αλλάζει με επιδόματα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ για επιδόματα που δίνονται λίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές Η ψήφος δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίδωρα Εδώ κάτσαν και τα μετρήσανε Παλιά Μητσοτάκης τα κατήγγειλε όταν τα ο Τσίπρας Τώρα εδώ ο Οικονόμου τα μέτρησε Και τα έβγαλε 4,7 δις μόνο μέσα στην προηγούμενη χρονιά Το 2021, όπως είπε μέχρι και τώρα προφανώς Οπότε τα έχουμε και τα δύο Και πάρτε επιδόματα και καταγγέλουμε τα επιδόματα Γιατί δεν είναι, είναι αντίδωρο, δεν είναι σωστό Στο κτέλ Ξάνθης έγιναν τα ωραία Μπήκε ένα ζευγάρι, ένα παλικάρι με την κοπέλα του Να πάνε προ Θεσσαλονίκη. Η κοπέλα φορούσε καλοκαίρι 30 τόσου βαθμού. Φορούσε από πάνω ένα με τη μάλλον ένα ρούχο. Πώ αλλιώ θα το περιγράψω. Δεν άρεσε η εικόνα στον οδηγό του κτέλ. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, τα κτέλ είναι εκκλησίες, Δεν μπορεί να μπαίνει κανεί καλοκαίρι, όπω θέλει, ντυμένο για να πάει διακοπέ ή να πάει στην Θεσσαλονίκη. Και έγινε show. Πώ λέγεσαι κύριε, Πώ λέγεσαι κύριε, Πώ λέγεσαι εκεί, Τι κάνεις θα μου πάρει το <γλίδι> κινητό από το χέρι, <γλίδι> ε? Θα με κατεβάσεις το λεωφορείο για ποιο λόγο, <γλίδι> Θα σε κάνω μήνυσι ρε φίλε, <γλίδι> <θα σε> κάνω... <γλίδι> Πώ <γλίδι> σε λένε, Πώ σε λένε, Μην μακουμπά καταρχά, σε λένε, Πώ σε λένε κύριε, Πώ σα λένε εδώ το πρόσωπό του, Παιδιά είναι σωστό αυτό που γίνεται μέσα στο λεωφορείο <regards> ναι, ναι, ναι, για το Μαγιό. Συγγνώμη, κύριε <σπαθώς> μας, ναι, καλέ, ας, σημα, μας λέει ας, να κατέβουμε από το λεωφορείο γιατί καταρχάς έχω την τσάντα μου και και μη με δεν έχεις το δικαίωμα να μα ακουμπάς. τι έχει. Μη σύσταση. Η σύσταση είναι ότι πρέπει να βάλει μπλούζα από πάνω η κοφέλα μου εκεί, η Λένα. Ναι, είναι το πάλι, του λέει, έτσι το αγόρασε και λέει δεν επιτρέπονται αυτά, δεν επιτρέπονται από τον κύριο. Αυτό είναι σεξισμό σε που πράγμα. κάνετε. Γίνεται μια σύσταση, ρε, Γιατί ρε φίλε. Ποια σύσταση γίνεται, Για Σύσταση, πια σύσταση πια. γίνεται να μου πει την άποψή σου και να σου πω δεν συμπώνω. Ήρθε άλλο με ένα πανοφόρι πολύ ελάφρυ. παρακαλώ, με τόσο απλό. Είναι προκλητικά βυμένοι, <συμπάνω> δηλαδή. Αυτό μα λένε. Γιατί εγώ δεν δίνουμε, δεν καταλαβαίνω. Κάτω καλά, σα πηγαίνω να σα και καλή στην αίθουσα. Δηλαδή, ή σα είπαν κάτι ή δεν σα είπαν. Δεν έχουν σημασία, τα πιστεύω σε μένα. Σε μένα δεν υπάρχει. φίλε. Ωραία, τι. Αυτό είναι νόμιμο που θα κάνει. Άμα σε πάω αύριο στο δικαστήριο, εσένα! <σχεδιά> άσε με, έχω την τσάντα σου λέω πίσω! Με <σχεδιά> πήγε από μπροστά μου! <σχεδιά> τι με σπρώχνει, ρε φίλε! Τι με σπρώχνει! <σχεδιά> Εγώ δεν κατεβαίνω, ρε από το κτέλε. <σχεδιά> Εδώ θα κάτσω, ρε! Και α μην ξεκινήσει ποτέ, α φέρει την αστυνομία! Θα με <σχεδιά> να Έχει μαζί σου ακόμα 30 άτομα. Θε να περιμένει για μα να μην φύγει το λεωφορείο. Κρίμα δεν είναι ο κόσμο κουρασμένο. Μπορεί να θέλει να πάει σπίτι από τι δουλειέ του. Τι σούπα, ρε φίλε. Μη τι λε τι κουβέντε να μην έχει. Παράνομο είναι αυτό που κάνει να με βγάλει από το κτέλ. Έχω το δικαίωμα να τραβάω ό,τι θέλω, φίλε. Κινητό μου είναι ό,τι θέλω κάνω. Ναι, ρε φίλε. Εικόνες και είχε από το κτέλ Τεχεράνης Ξάνθη, συγγνώμη, από το κτέλ Ξάνθη. Δεν δέχεται το οδηγό με μαγειό ή δεν ξέρω τι φορούσε η κοπέλα. Να μπει μέσα και ζητούσε, είχε την απέτηση να κατεβούν κάτω. Να κατεβούν κάτω και η κοπέλα και το παλικάρι που με ανοιχτό κινητό. Κατέγραφε όλο αυτό, υπάρχει και σε ένα βίντεο, δεν φαίνονται πρόσωπα, στο διαδίκτυο. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα, σας αποχαιρετούμε από την τεχεράνη, να πάνε όλα καλά. Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα, τρίτο μέρος του λαού τώρα, διαφημίσεις αμέσως μετά και στις δύο μαγκαζίνο. Γεια σας. Πού είσαι αποστολή; Αποστόλη και έχεις χαθεί φίλε και δεν μπορώ να βγάλω γραμμή. Ε παίρνουν κάτι μαλάκες καταλαβαίνεις. Ναι εντάξει φίλε όλοι μαλάκες είμαστε. Ε. Να σου πω λίγο στα σοβαρά και μετά το καφελίσουμε έκανε ένα πολύ ωραίο πέσιμο ρουβίκο να Αττική Οδό και τους μπουζουριάσανε. Αυτή η αλυταρία, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι δυνατή. Δε δε δε Ποιο α... θα σα θα αποζουριάσουν, θα την αντική οδό oh, που έκλεισε πον. τον κόσμο μέσα δύο μέρε. Φίλε, σε έκλεισε το χέρι. Και, α... α... και αποτύχει, δεν πέθανε κανεί. Την αντική οδό θα αποζουριάσουν, του επέβαλε πρόστιμα με τσοτάκι. Διχίλιαρα, δηλαδή, εξοδικαστικά για να μην ζητήσει κανεί παραπάνω. Άλλο αυτό. Ζήτησε όμω ο ίδιο, επέβαλε τα διχίλιαρα. Μάγκα. Το έκανε για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τη εταιρεία. Άλλο αυτό. Μάγκα. Για να μην χάσει η εταιρεία περισσότερα. Άλλο αυτό. Μάγκα. Ο Ρουβίκονα μέσα. Η εταιρεία. Έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι κι αλλιώ, δε φίλε, δεν μπορεί να χάσουν ζωτάκι ή οι, οι πολιτικέ που θα είναι επιτυχημένε ή θα είναι λιγότερο επιτυχημένε. Να, είναι που είναι. Θα μπορούσε φίλε. να πει κανεί ότι αυτό το διχίλιαρο ήταν μια λιγότερη επιτυχημένη πολιτική. Μπορούσε να ζητήσει 2%. Να. Εντάξει, τώρα στα παζάρια, φίλε, τι να γράφει. Δεν ρε. είμαστε γύφτη κατά. Επισύρυζα θα μέτρα και στο κατοστάρικο. Ενώ εδώ το αστικό κράτο των Αρίστων δεν τα υπολογίζει τα κατοστάρικα. Να σουταμιάζει τώρα, τώρα στο, στο μα ουρομολέξτρα μου, Σίζα για το γερομολέξτρα. Αστε, πήρα εγώ τηλέφωνο, θα τα λέω εγώ αυτά. Που είναι ανησυχούμε καθόλου. Λοιπόν, κοίταξε. Το δεύτερο, το τι κλείσανε το μολάκι στη Βουλή. Στα <Βι> χέρια μου. Συγγνώμη κιόλα. Δεν προηγείται, ρε, φίλε, να βγάλει άκρη. Γιατί άμα διασταυρώσει το μολάκι με τον Άδονη, ξέρει τι, τι θα βγάλει, τι θα γεννηθεί. Ένα καινούργιο μνημόνιο. Στην τελική, για να τα λέμε όλα. Και όσο μιλάμε για ποιότητα πολιτική και τέτοια, όταν ρε φίλε. Μα να αποσυνδέσει θα... την Ελλάδα, τι θα σου μείνει ένα πολλάκι, ένα άδονη και ένα μνημόνιο που θα το κυνηγάνε και οι δύο. Ε, γράφει αυτό, ισχύει. Τα, τα λέω ωραία. Τα λε πολύ καλά, φίλε. Για την ποιότητα πολιτική, για να τα λέμε και όλα αυτά τα που πράγματα. Που σημαίνει τι σημαίνει, με αλατόσα την ξαναφτιάχνει. Τι εννοεί, αλατόσα, αλλά τόσα Ναι, και τόσοι πολλάκιδε και αδόνιδε. Για χαλάρωση λίγο, ρε φίλε, δεν αντέχουμε άλλο. Είπαμε. Να αντέξει, φίλε, να μάθει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για ποιότητα πολιτική δεν μπορεί να μιλάει κανένα από αυτού εκεί πέρα. Πάνω. Πραγματικά ε, οι διαφορέ είναι όντω στο 6 στα 10 που έχουν ψηφίσει κοινοβουλευτικά. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν ακούω κάποιον να μου λέει Εγώ είμαι αριστερό, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώ είναι, τι σημαίνει είμαι αριστερό. Δηλαδή, εγώ σε αυτό το πράγμα, δηλαδή, φίλε, βρει μια πολιτική ταυτότητα αν θέλει ή να μου μιλά με ή με αριστερό, είμαι και με τον πάτσο, ή με τον κλέφτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φίλε. Πρέπει να πάρει θέση. Έτσι είναι αυτά. Και άμα είναι να λειτουργούμε ελτρο... δίπολα, για να ξέρουμε κι εμεί τι είναι. Το ένα δίπολο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και. Απλά υπάρχει διαφορά στο τι εννοούν αυτοί κλέφτη. Με τον πάτσο είναι έτσι κι αλλιώ. Απλά τον κλέφτη τον βαφτίζουν επενδυτή, παραδείγματο χάρη. Ε, κοίταξε, θα σου πω. Τον κλέφτη τον βαφτίζουν εταίρο του. Τον κλέφτη τον βαφτίζουν παραχωρο. ξέρω εγώ Δεν, είναι, okay. δεν έχουμε διαγνώμη για τον κλέφτη okay. Αυτή είναι η διαφορά okay. Ότι έχουν κουνηθεί οι έννοιες Δεν συμφωνούμε στις βασικές έννοιες Ποιος είναι μπάτσο. Ποιο είναι κλέφτη. Να μ' ακούσουν λίγο οι φίλοι Σιριζέη. Άμα θέλουν λοιπόν να, να πούνε ότι κάνουν μια πολιτική που κάνει τη διαφορά, αχ, δεν μπορούμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαλλίε εκείνο και τάλιταξι. Όλα που είπε, να είσαστε στην εξουσία απάνω και ακόμα μιλάμε για το ίδιο. Το ίδιο παπαδαριό, το ίδιο του ένα, το ίδιο το άλλο. Δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα. Mm. Δεν μπορείτε να κάθετε να ξεχωρίσετε το αριστερό σα από το δεξί σα. Mm. Αν με καταλαβαίνει. Mm. θα ρίξα κιόλα εδώ πέρα κατ' όταν Μα όχι, δε φιλέω, δεν θα ήρεμησα. you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 <δελίωσαι> πραγματικά, όταν ήρθε ο καιρός θα συμπορευτώ. Το λέω. Κάνω δηλώσεις. Κάνω δηλώσεις. Να διε, διε, κάνω και δεν να δεις <δελίωσαι> <έτσι. σταλίωσαι> <δελίωσαι> <σταλίωσαι>